Κλίνων Κύριε το ούσου και σόν μου, ότι πτωχός και πένες είναι εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου, ότι όσιος ημί, σώσουν τον δούλον σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί Σε. Ελέησον με, Κύριε την προσέ, και με όλην την ημέραν, έφρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχήν μου, ότι σύ Κύριε Χριστός και εποιικής και πολυέλαιος, πάσηδες επικαλουμένησαι. Ενώτισε κύριε την προσευχή μου και τη φωνή της δεήσεώς μου. Ενημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσε ότι επίκουσάς μου. Ουκέστη νομιών σε ευθύς κύριε και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίη ήξουσε ύξουσε και προσκυνήσου συνενώπιον εν σου κύριε και δοξάσουσε το όνομά σου. Οτι μέγα εσύ γεπιών θαυμάσια σ' ή θεό μόνο. Οδήγησον με κύριε και πορεύσω με την αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, κύριο Θεό, μεν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου, μέγα έπεμε, και ερίζω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν έπεμε, και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου, και ου προέθεντο ενόπλων αυτών. Και εσύ, κύριο Θεό μου. Ή και ελεήμων, μακρόθμο και πολυέλεο και αληθινό, επίβλεψαν επ' με και λέει: με, δώ το κράτος σου το παιδί σου και σώσον των ιών τη παιδίστη σου. Πείσων με μου σημείων η και ιδέτω ανεμισούνδε με και αισχυνθήτουσαν ότι σί, κύριε, και και παρεκάλεσάσμη. Η αυτού εν τις ώρες της Αγίας αγαπά κύριος τα σπήλα σιών υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώ. Δε δοξασμένα ελ αλήθη περί σου, η του Θεού, μνηστήσομαι ρααβ και Βαβυλώνος της γινός πως είναι και ιδού αλόφιλοι και τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτε γεννήθησαν εκεί. Μη σιών ερεί άνθρωπο, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή και αυτό εθεμελίωσε αυτήν ο ύψιστο. Κύριος διηγήσετε εν γραφή λαών και αρχόντων τούτων των γη γεννημένων εν ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εμσύ. Κύριο Θεό τη σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και εν εναντίον σου. Εις ελφέτω ενώ ποιόμου σου η προσευχή μου, κλίνα το όσο στην δαιησύνη. Ότι η πλήρη κακόν εψυχή ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγυσε. Προσελογίστην μετά των καταβενώντων Εγενήθινο ή άνθρωπο αβοήθητο, ενεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέρονται στην τάφο, ο νου και μνήστη έτη και αυτοί που τη χειρό σου απόσπισαν. Έθεντο με εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επ' μέ ο θυμό σου, και πάντα στου μετεωρισμούς σου επίγαγε επ' μέ. Εμάκρινα στου γνωστού, μ' απεμού, έθεντο με εμακρινα στου γνωστου μ έθεν το με αυτής. Παρεδόθη κι ούτε ξεπορευόμη, η οφθαρμοί μου ειστένισαν από πτωχία. Και έκραξα προς εσύ, κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προς εσύ τα σχήρα μου. Μη τη ή ποιήση, θαυμάσια, ή ιατροί και εξομολογήσοντα έτσι. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλαιό σου, και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότητο, θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου η Καγό προς Σε Κύριε και έκραψα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατί Κύριε εκπακωθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό μου Σοπημού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκ μου, οι ψοφείς δε εταπεινώθημ και επεμεδη Επεμέδει ήλθωνε σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξανε. Εκκύ κλωσάνε είδωρ την ημέραν περιέσχον με Μάκρινα σε Μού, φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα Δόξα Πατρίκη, Ιώκια, Γεωπνεύματι, ή και στου αιώνα του αιώνων να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ή ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ή ο Θεός Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρίκη, Ιώκια, και ίν και αίκαι εις του αιώνας των αιώνων αμήν. Τα ελέη σου Κύριε εις τον αιώνα άσωνε, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθεια σου το ματήν. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσεται, εν της ουρανής ετοιμαστήσεται η αλήθειά σου. Διεθέμεν διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλωνα. Έως του αιώνα ετοιμάς το σπέρμα σου, και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόμο σου. Εξομολογήσονται η ουρανή τα θαυμάσια σου Κύριε και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίου. Ότι τίς εν εφέλες ισοθήσετε το Κυρίο και τίς ομιωθήσετε το Κυρίο εν εις Θεού. Ο Θεός ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός επί πάντα στους αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων τι δυνατός δυνατό κύριε και αλήθειά σου, κύκλο σου, σύ δεσπόζη του κράτου της θαλάσσης, των δεσ των κυμάτων αυτής, Σύ καταπραίνεις, σύ εταπίνο ως ω τραυματίον εν το βραχείον τη δυνάμει όσου σου. Σύ εσύ είναι οι ουρανοί και σύ ει την υγή, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή, σύ του βοράν και την θάλασσαν συ θα θαβόρ και αρμόν εν το ονόματή σου αγαλιάσονται. σώσο βραχίων βραχείων μεταδυναστείας, κρατεωθήτω η χείρ σου, η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα, ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Βακάριος ο λαός σου γινώσκων αλλά λαγμών, κύριε εν το του προσώπου σου και εν το όματι σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα, και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται, ότι κάθεχημα τη δυνάμειο αυτών σου, και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέραση μόνο, ότι του κυρίου η αντίληψη και του αγίου Ισραήλ βασιλέωση μόνο, τότε λάλη σα ενοράσε τη ΣΥΗΣΥ και είπα, εφέμινε βοήθειαν επιδυνατών, ύψουσα εκλεπτών εκ του λαού μου, εύρον δαβίθη των μου, Ενέλεει ελέη μου έφνησε αυτό, Η γάρχήρ μου συναντιλήψετε Αυτόν, και ο βραχίων μου κατησχύσε Αυτόν. Ο κοφελής η εν Αυτό, και ιός ανομίας ο προσθίσε του κακό σε Αυτόν, και συγκόψω από προσώπου Αυτού, τους εχθρούς Αυτού, και τους μισούντα αυτών τροπόσεμου, και η αλήθειά μου και το έλεός μου μετ' Αυτού, και εν τ' ονόματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού. Κεθίσωμαι εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμίς δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με Πατήρ μου εισύ, Θεός μου και αντιλήπτωρ της σωτηρίας μου, καγώ πρωτότοκον πρωτότον με αυτόν. Ψηλών παρά τις βασιλεύσεις της γης, εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλαιος μου και διαθήκη μου πιστεί αυτόν. Κεθίσωμαι εις τον αιώνα του αιώνα στο σπέρμα αυτού, και των θρόνων αυτού ω τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωση η ή αυτού των όμων μου, Και τη κρίμασή μου μη πορευθώσει. Εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση, Και τα συντολά μου μη φυλάξωση. Επισκέψομαι εν ράβδο τα αυτών, Και εν τα αυτών. Το δε μου ου μη διασκεδάσω από αυτών, Ου δούμη εν σου μου. Ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμυνα δια των χυλαίων μου. Ο μία Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψέψουμε: Το σπέρμα αυτό ει τον αιώνα μενεί, και ο θρόνος αυτού ω ο ήλιο γλατίων μου. Και ω η Σελήνη κατελτισμένη στον αιώνα, και ο μάρτυς εν ουρανό πιστό. Σιδε απόσου και εξουδένου σα, ανελάβω τον Χριστόν σου κατέστρεψας στην διαφήκη του δούλου σου, εδεβήλωσας στην την του αγίασμα αυτού. Καθίλε πάντα στου φραγμού αυτού, έφου τα οχυρώματα αυτού δειλίαν. Διήρπασαν αυτον πάντες ιδιωδεύοντες οδόν, η γενήθη όνειδος της γήτωσην αυτού, ύψωσας την δεξιάν των θλιβών των αυτών, έφρανας πάντα στου εθρούς αυτού. Απέστρεψες την βοήθεια τη ρομοφαίας αυτού, και όχαντε λάβω αυτούν το π Τέλει από καθαρισμού αυτού των χρόνων αυτού, εις την γην κατέρεξε. Εσμήκρινα στι ημέρε του χρόνου αυτού, κατέχεια αυτού εσχήν. Με ως πότε κύριε αποστρέφεις τέλους εκαθίσε το σπύριου γί σου, νύχτη θετή μου υπόσταση, μη γραμματέο έκτησα πάντα στου ιού των ανθρώπων. Τι έστεινα άνθρωπο, ω ζήσετε, κιού κόψετε θάνατο, ρίσετε την ψυχή αυτού εκ άδου, ου έσται λέει σου τα αρχαία κύριε, αόμωσα στον Δαβίδ εν διαλυθεία σου, νήστη κύριε του ονειδιασμού των δούλων σου, που υπέσχονα το κόλπο πολλών εθνών. Ου ονείδησαν οι εχθροί σου κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου, ευλογητός κύριος εις τον αιώνα, γέννητο γέννητο. Λόξα Πατρικαίου Του γιο πνεύματι, και kỳ αἰτιας του σεῶνα στον αἰونَ ο nā min ο σε θεός alleluia alleluia alleluia θεός κύριε ο πατρικε ο τε λόγος το πνεῦματι γενηθ kỳ Και του σεῶνα στον αἰونَ την οικουμένη και από του αιώνος και έως του αιώνος, σύ, μία που στρέψεις άνθρωπα μες ταπείνωσιν, και είπας, επιστρέψατε ήτων ανθρώπων, ότι χίλια έτρινος θαρμίσω, ως ημέρα η εχθές, ή της τη και η φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως η χλόη το πρωί ανθίσει και παρέλθει, το εσπέρας από πέσεις κληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπουμε να και εν το θυμό σου τα ράφημα, έφυτα σαν μία ημών εναντίον σου, αιώνιμων φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσε η μέρα ημών εξέλιπων και εν τη Τα έτη ημών ω η αράφημα μελέτων, των ετών ημών εν αυτή έτη, εάν δε εν δυναστήλε οδοίκοντα έτη, και το πλείον αυτών κόπο και πόνου. Ότι επήλθε πραώτη σε θυμάστε Τις του το κράτος της ορχής σου και από το φόβο σου των θυμών σου εξαρρυθμίσασθε, Την δεξιάν σου το γνώρισόν μοι, και του τεπεδευμένους στη καρδίαν σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, έως πότε, και παρακλήθητε επί της δούλης σου. Ενεπλίστη με το πρωί του ελέου σου, Κύριε, και ηγαλία σάνεθα και εφράνθημεν, Εν πάσης τες ημέρες ημών εφράνθημεν, ανθόν ημερώνε ταπείνωσας ημάς, ετών κακά και είδε επί του δούλου σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους Υιούς αυτό. Και έστω του Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων. Ο κατοικός, εν βοηθία το υψίς του, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αδοηστήσεται. Ερεί κυρίου Κυρίο, μου η και καταφυγή μου ο Θεό μου, και επ' αυτό. Ότι αυτό ρίσιτε εκ παγίδου και από λόγου Εν τη μεταφραίνει αυτού η και υπό τα αυτού και Όπλο η αλήθεια αυτού που χορηθεί από φόβου νυχτερινού, από βέλου πετωμένου ημέρα. Από πράγμα του εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματο και δαιμονίου μεσημβρινού. Εσύνθεκτου με κρήτου σου χιλιά και μυριά, εκ δεξιών σου Πλην τη ορφαλμή σου κατανοήσεις και ανταπόδοση με Ότι σύ, κυρία, η ελπίσμου, μου τον ύψεσαι στον έθνο καταφυγήν σου. Ο προσελέξετε κακά, και μάστιξ, ούτε εγγυηέντο στην όματί σου. Ότι τις αγγέλη αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξει εν πάσης τα σου Επιχειρών αρούσισε, να ρούσισε, μήποτε προ προ τον πόνο σου επί και βασιλίσκων επί και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επεμέ ήλπισε και ρίσω με Αυτόν, σκεπάσου Αυτόν, ότι έβνο το όνομά μου. Και κράξτε πρόσμε και επακούσο με Αυτού με ταυτού η μία εμφυλίψη, εξελούμε Αυτόν και δοξάσω Αυτόν. Μακρότητα ημερών, εμπλήσω Αυτόν και δείξω Αυτό το σωτηριόν.